Κεφάλαιον Καπαζίτα, σελίδα 123 Στοίχη 1 26 Ο Ιησούς ενώπιον του Πιλάτου Το φοβερό τέλος του Ιούδα Η δίκη του Ιησού ενώπιον του Πιλάτου 1. Όταν δε έγινε πρωί, έκαναν σύσκεψην όλοι οι αρχιερείς και οι πρεσβύτεροι του λαού κατά του Ιησού, για να επιτύχουν την εκτέλεση της θανατικής ποινής του. 2. Και αφού τον έδεσαν, τον επήραν απ' εκεί και τον παρέδωκαν στον πόντιο πιλάτο, τον ηγεμόνα. 3. Τότε, σαν είδαν ο Ιούδα που τον παρέδωκε με προδοσίαν ει του ότι ο Ιησούς κατεδικάστη μετεμελήθη και πέστρεψε τα τριάκοντα αργυρά νομίσματα στου αρχιερείς και του πρεσβυτέρου. 4. Και είπεν. Η μάρτισα παραδώσα σε αμαθόν διαναχηθεί. Αυτοί δε είπαν. Τι μα ενδιαφέρει αυτό. Σι θα φροντίσει να απαλλαγεί από την ευθύνη και σι θα δώσει λόγον δι' αυτό. 5. Και αφού έριψε τα αργυρά νομίσματα ει των περίβολων του ναού, ανεχώρησε και πήγε και με σκηνίων. 6. Οι δε αρχιερείς, αφού επήραν τα αργυρά νομίσματα, είπαν: Δεν επιτρέπεται να τα ρίψομεν εις το θησαυροφυλάκιων του ναού ω αφιέρωμα. Να διότι με αυτά υγοράστηκε η ζωή ανθρώπου και δόθησαν ω αμοιβίδια το ανθρώπινο αίμα που με το λίγο θα χυθεί. 7. Αφού δε έκαμαν σύσκεψη, ειγόρασαν με αυτά τον αγρόν του κεραμιδά, δια να είναι τόπο ταφή των ξένων Ιουδαίων που ω ταξιδιώτε και προσκυνητέ ύρχονται εις τα Ιεροσόλυμα. 8. Δι' αυτό ονομάστηκε ο αγρό εκείνο αγρό αίματο μέχρι τη σήμερον. 9. Τότε παλήθευσαν εκείνο που ελέχθη δια του Ιερεμίου του προφήτου. Και έλαβαν τα τριάκοντα αργυρά νομίσματα, το αντίτιμο του ανεκτιμίτου Χριστού, του οποίου το τίμημα και το ποσό τη πληρωμής δια των φόνων του εκανώνησαν μερικοί από του ιού Ισραήλ. 10. Και τα έδωκαν δια των αγρών του κεραμιδά, καθώ με διέταξε ο Κύριος. 11. Ο δε Ισού εστάθη μπρο στον ηγεμόνα και τον ρώτησε ο και είπε. «Συ είσαι ο βασιλεύς των Ιουδαίων» ο δε Ιησούς είπε «Συ, χωρίς να εννοείς και τον πνευματικό χαρακτήρα της βασιλείας μου λέγει ότι είμαι βασιλεύς των Ιουδαίων» Δώδεκα Και όταν τον κατηγόρουν οι αρχιερείς και οι πρεσβύτεροι δεν έδωκε καμίαν απόκριση» Δεκατρία «Τότε λέγεις αυτόν ο Πιλάτος» «Δεν ακούεις πως αμαρτυρούν εναντίον σου» Δεκατέσσερα «Κι δεν απεκρίθεις αυτόν ο ούτε εις ένα λόγο του, ώστε να θαυμάζει ο ηγεμόν πάρα πολύ δια την γαλήνην και αταραξία την οποίαν εδείκνυαν οι που τόσο να η του και τόσο πολύ εκκινδύνευε αυτή η ζωή του. 15. Κάθε ορτήνδε του Πάσχα συνήθιζε ο ηγεμόν να αφήν ελεύθερον προς του όχλου ένα φυλακισμένον, όποιον ήθελε ο λαός. 16. Είχαν δε τότε κάποιον φυλακισμένον ξακουστόν για τα εγκλήματά του που ονομάζεται ο Βαραβά. 17. Ενώ λοιπόν αυτοί ήσαν συναγμένοι, του είπε ο Πιλάτος Ποιον θέλετε να σα ελευθερώσω, τον Παραβάν ή τον Ιησούν που λέγεται Χριστό. Και προσεπάθει έτσι ο Πιλάτος έστω και με τον τρόπον αυτών να σώσει τον Ιησούν. 18. Διότι γνώριζαν ότι ανεκαφθώνου τον παρέδωκαν. 19. Ενώ δε εκάθητο επί της δικαστικής του έδρα έστελε προς αυτόν η γυναίκα του και του είπε «Μη αναλάβεις ευθύνας για τον δίκιον αυτών και μη έχεις τίποτε με τον αθών αυτών. διότι πολλά ανησυχίας και φόβους έπαθα σήμερον εις μου ένα καθ' αυτού». 20. Οι αρχιερείς όμως και οι προϊστότες έπισαν τα πλήθη του λαού να ζητήσουν τον Βαραβάν, τον Δέη Σούνα, 21. «Λαβών δε των λόγων ο ηγεμόν» είπεν εις αυτούς. «Ποιον από τους δύο θέλετε να σας αφήσω ελεύθερον» «Αυτοί δε είπαν, τον βαραβάν» 22. λέγει εις αυτούς ο Πιλάτος «Τι λοιπόν να κάνω τον Ιησούν που λέγεται Χριστός» «Λέγουν εις αυτόν όλοι» «Να σταυρωθεί» 23. «Ο ηγεμόν όμως» είπεν «Αλλά γιατί, ποιον κακόν έπραξεν» αυτοί διε περισσότερων εκράβγαζων και έλεγων, να σταυρωθεί. 24. Σαν είδε λοιπόν ο Πιλάτος ότι καμίαν ωφέλεια δεν έφερεν, αλλά ο θόρυβος έγινε το μεγαλύτερος, επήρε νερό και ένυψε καλά τα χέρια του εμπρός στο πλήθος και είπεν, «Είμαι αθώος από το αίμα αυτού του δικαίου ανθρώπου. Ισάς θα πέσει η ευθύνη και εσεί θα φροντίσετε να απαλλαγείτε από την ενοχήν το άδικον αυτό». 25. Και απεκρίθη όλο ο είπε. «Η ενοχή και η ευθύνη διατοχήσιμου του αίματός του, α έλθει επάνω μας και επάνω στα παιδιά μας». 26. «Τότε τους αφήκεν ελεύθερον τον Βαραβάν, τον δε Ιησούν, αφού διέταξε και τον εμαστίγωσαν, τον παρέδωκε και διανασταυρωθεί.